Με το φως του Λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλι. Οι Λύκοι, έτσι έρθει η ώρα τους, προβάλλουν από όλες τις μεριές και τα μάτια τους είναι στυλπνά και δυαισθητικά όσο τίποτα. Οι Λύκοι, όχι απαραίτητος ως εχθρή, μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η Ζηρά ζατέλι. Το πιο αγαπημένο του Θωμά ήταν εκείνο του αρνί που δεν έσφαξε κάποτε. Μια προβατίνα πλέον, που ο άλλος Θωμάς της είχε δώσει το όνομα Κασιανή. Επειδή τα φερσίματά της, το πως τσάκιζε τα πόδια της και καθόταν μπροστά στο νεαρό της κύριο μόλις την φώναζε, ή πως τριβόταν με το κουτελό της στα πόδια ή στις παλάμες του, και τον κοίταζε μετά στα μάτια με στόμα που τρέμιζε, θύμιζαν περισσότερο τα φερσίματα ενός πιστού και νοήμωνα σκύλου, ή τέλο πάντων μια μετανοημένης και αφοσιωμένης γυναίκας παρά των προβάτων που δηλώνουν με ασθενικότερη έκφραση τα αισθήματά τους προς τον άνθρωπο. <Σ basis> Καλή αυτή οι κασιανή, μόνο η ανθρώπινη φωνή της λείπει αλλά μα βγήκε στήρα Έλεγε πότε-πότε ο Θωμάς του δέμονα «Δεν πειράζει, γεννούν οι άλλες», έλεγε ο Θωμάς. «Και αν μας έρθει κανένα φυρμάνι να την στείλουμε για το ψαχνό της, δεν θα τη στείλουμε». «Θα σου κακοφαινόταν πολύ, δεν θα τη στείλουμε. Βλαστήματα, δεν θα τη στείλουμε». Αυτή η είχε και ένα άλλο παράξενο που, θα έλεγε κανείς, την έφερνε σε ακόμα μεγαλύτερη αρμονία ή επαφή με τον κύριό της. Είχε κι αυτή δυο διαφορετικά μάτια. Όχι βέβαια με εκείνη την έντονη διαφορά που σε ξάφνιαζε στα μάτια του Θωμά, πάντως, κάτι στιγμές κυρίως, το ένα μάτι της ήταν πολύ πιο σκούρο από το άλλο. Γινόταν μελανή σχεδόν, ενώ το άλλο ήταν πάντα γκρίζο, «Γκρίζο ανοιχτό ή κάπως κρυζοκίτρινο» «Αν ήταν γυναίκα, βάζω στίχημα, θα την παντρεβώσουνα» «Του έλεγε ο Θωμάς του Ντέμονα» «Κι όχι και οχι άλλο, αλλά η αδερφούλα σου θα τσάκιζε τα νυχάκια της» «Θα έσμη και τα φρυδάκια της και θα μας έλεγε» «Σε μένα θα το έλεγε πιο πολύ, όχι σε σένα» «Βλαστήματα» Μιμήτω την λεπτή και κάπως υγρή φωνή της Άφης Λισάφης Ακόμα όταν τα βογεύματα κάθονταν οι δυο τους και έπιναν το κρασί τους Και κάπνεζαν με εκείνες τις κερασένιες πίπες Ξετυλίγοντας τις ιστορίες τους Ακόμα και τότε πολύ συχνά Η Κασιανή άφηνε τα άλλα πρόβατα Και ερχόταν και αυτοί στη συντροφιά τους Εκείνες οι στιγμές Προπάντων όταν σώπαιναν και κοίταζαν τον ήλιο να κλείνει προς την δύση του Ήταν στιγμές όμορφες, καθόλα αισθαντικές Βασιλεύει ο ήλιος, βασιλεύουμε κι εμείς Κουνούσε καμιά φορά το κεφάλι του ο Θωμάς του δέμονα Η ζωή κυλάει με αυταπάτες Πλειοδοτούσε ο νεαρός Θωμάς ένα αγνωμικό του παπούτου Που έβρισκε ευμενή απήγηση. Πέρασαν έτσι τέσσερα χρόνια. Ο Θωμάς είχε αποκτήσει σε αυτό το διάστημα και άλλα αδέλφια από την άλλη γυναίκα του πατέρα του και ο αδερφός του Σάκης δεν ήταν πια ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ωστόσο όλοι οι Βενιαμίν τον φώναζαν ακόμα και για πολύ ακόμα. Μόνο στην Χούλγη κάποτε έγινε Σάκης και αργότερα βέβαια όταν μεγάλωσε. Ερχόταν και αυτό στο βουνό να τους δει, αρκετά συχνά Ιδίως την Άνοιξη και το Φθινόπορο Τα καλοκαίρια, μεταφέρισματα και τις άλλες δουλειές Δεν του έμενε χρόνος Τους χειμώνες πάλι κατέβαιναν εκείνοι «Κοίτα, έχω κι εγώ κομμένο δάχτυλο», έλεγε στον θωμά του ντέμονα «Ποιος το κόψε», τον ρωτούσε εκείνος δίθεν πως δεν ήξερε «Εγώ», έλεγε ο Σάκης Αγγίζοντας με τα υπόλοιπα δάχτυλα Το στήθος του Σαν να ήταν άρπα Βλαστήματα Και τα δικά μου δυο Εγώ τα έκοψα Έλεγε ο Θωμάς του δαίμονα Με τι Με ένα τσεκούλι ο Βλάκας Α καλά Έλεγε ο Σάκης. Εγώ με το δρεπάνι Αχα Και μα θα λέει Πως το ρουφάς κι εσύ το τσιγαράκι Στο επέτρεψε ο πατέρας σου Δεν μου το επέτρεψε Μου το έβαλε στην τσέπη Και με τι το ρουφάς με το στόμα «Α, καλά, εμείς το ρουφάμε με πίπες και κερασάκια» έλεγε ο θωμά του Ντέμονα «Βλαστήματα» πριχιόταν ο μικρού Λυσάκης Εκείνη τη χρονιά την ίδια που μια μεγάλη πυρκαγιά ρήμαξε την διπλανή παραθαλάσσια πόλη έπεσε μια ασθένεια πάνω στα πρόβατα που τα ρήμαξε και αυτά τα αφάνισε ήταν το δαλάκι έτσι έλεγαν αυτή την ασθένεια, που εμφανιζόταν μια φορά στα 40 χρόνια, αλλά παραλλάζοντας την παροιμία «κάλιο μια μέρα γεράκι παρά ένα χρόνο κάργα», εκείνοι έλεγαν «κάλιο κάθε τόσο κλαπάτσα παρά μια στο τόσο δαλάκι». Τώρα ποια μπορεί να βρέθηκε το φάρμακο για μια τέτοια επιδημία και να ενέσκυψαν άλλες, Μα τότε ούτε ο Θωμάς του ντέμονα μπόρεσε να κάνει κάτι για να την αποτρέψει. Απλώς αναγνώρισε τα συμπτώματά της από τους πρώτους, όταν ακόμα ήταν σποραδικά και δυσδιάκριτα. Κάποιο τρέκλισμα στα πόδια ενός προβάτου, ένα βλύχημα πιο μουντό και πνιγμένο, ένα τίναγμα του λεμούς να έχανε στιγμή την όρασή του και χωρίς να πει τίποτα στο Θωμά για να μην τον τρομάξει, έσπευσε και απομόνωσε τα χτυπημένα και άρχισε να τα χαρακώνει στο λαιμό ή στο μέτωπο με ένα μαχαίρι Ο Θωμάς βέβαια τον είδε και έφρυξε όρνησε απάνω του φαντάστηκε πως του γέρου του έστριψε πως θυμήθηκε το δαιμονικό παρελθόν του τον έπιασε από τους ώμους και τον έριξε κάτω «Πλαστήματα» είπε αυτός «Αν έχουν μια ελπίδα να σωθούν αυτά τα άτυχα μόνο έτσι θα σωθούν πάρε και εσύ ένα μαχαίρι και χαράκωσε να τρέξει το αίμα το αίμα Μα ούτε το χαρά τα έσωσε ή μόνο προσωρινά και σε λίγες ημέρες όλο και περισσότερα πρόβατα τρέκλυσαν εκεί που έβοσκαν και έχαναν την όρασή τους. Σε λίγες ακόμα ημέρες τα μισά και παραπάνω είχαν ψοφήσει και όχι βέβαια στη δική τους μόνο στάνη μα παντού σε όλη την περιφέρεια το δαλάκι έπαιρνε διαστάσεις χολέρας και οι άνθρωποι... Αξιολύπητοι κι αυτοί μα ηχρή απατή νόμο Έκαναν ό,τι έκαναν τότε με τους λύκους Όσα από τα ζώα ήταν γερά ακόμη Τα έσφαζαν στο πίκεφι Τουλάχιστον να μείνει κάτι και σε αυτούς Και ακούστηκαν πάλι εκείνες οι δραματικές κραυγές Εκεί που θα τα φάει ο λύκος Μας τα φάει το Και γέμισε ο τόπος με άψυχα πρόβατα Και τα τραπέζια τους με θυσιασμένα ο Θωμάς πήρε την Κασιανή, την πέρασε γύρω από τον σβέρκο του, ήταν η δική του χρέια και έφυγε. Δεν είχε δει σε αυτήν τα συμπτώματα ακόμη ή δεν ήθελε να τα δει και έπρεπε οπωσδήποτε να την σώσει, να μην την φάει ούτε το δαλάκι, ούτε κανένας μαχαίρι στα έξι της χρόνια. Αυτός ήταν δεκόκτο. Βρήκε μια σπηλιά, ένα είδος σπηλιάς, το ίδιο μέρος όπου είχε περάσει με την Σάφη Λισάφη, την πρώτη νύχτα στο βουνο τότε που έφυγαν από το σπίτι. Εκεί πέρασε και αυτή τη νύχτα με την Κασιανή, μακριά από ανθρώπους και ζώα. Μα το πρωί η Κασιανή τρέκλυσε, πήγε να τριχτεί στις παλάμες του, μα τρέκλεισε εντελώς και έπεσε και όταν σήκωσε το κεφάλι της προς αυτόν, τα μάτια της ήταν άσπρα και το σκούρο και το γκρίζο ήταν άσπρα, δίχως βλέμμα. Με λυγμούς, σαν να έπρεπε να χαρακώσει την αδερφή του ή την μάνα του, έστω κι αν ήταν καταδικασμένη, έβγαλε το μαχαίρι και την χαράκωσε στο λαιμό σε δύο σημεία. Μα ποιος ξέρει τι σκοτάδι τύλιξε το νου του, ποιος ξέρει τι εικόνα ήρθε στα μάτια του από την γιαγιά του την έφθα που δεν την πρόλαβε όταν ρουφούσε το αίμα από πόδια ή χέρια που τα δάγκωσε φίδι για να βγάλει το δηλητήριο και να το φτύσει, και έκανε και αυτός το ίδιο με το αίμα της Κασιανής. Μόνο που αυτός δεν το έφτισε, το κατάπιε. Και όταν κατάλαβε τι έκανε, κατάπιε και άλλο για να συντομεύσει το τέλος. Παρακολουθώντας το ξεψύχισμα του ζώου του, ένιωσε και στο δικό του μέτωπο την κρύα παλάμη. Πέρασαν λίγες ώρες ακόμα, ή μόνο στιγμές, ή ίσως ένα ολόκληρο μερόνυχτο. Θα ήθελε κάτι να πεις στην Σάφη, Λισάφη, την δίδυμή του, κάτι να της αφήσεις σε ένα χαρτί σε μια τσέπη του, μα δεν έβρισκε τίποτα και ο χρόνος δεν χωρούσε άλλα. Πήρε μια πέτρα και με χέρι πουθεν. Έγραψε στον οπόχωμα, γεια σου Σάφ. Σε επόμενους μήνες Όλα τα αδέρφια του Όπως και οι αδερφές του από τις άλλες μάνες Πήγαιναν να τον κλάψουν στο κημητήριο Μα η Σάφη Λισάφη πήγαινε και στο βουνό Σε εκείνη τη σπηλιά που τον βρήκαν Γύρω από το Γιάσου Σάφ Που για αυτήν ήταν πολύ ευδιάκριτο πάνω στο χώμα Μάζευε και έβαζε πέτρες Και κάθε φορά που πήγαινε έβαζε κι άλλες Έφτασε να γίνει ένας μικρός κυκλικός τείχος, ένα μικρό θυσιαστήριο ή πηγάδι. Μετά έβγαινε στο φως και κοίταζε το ομορφότερο μέρος στον κόσμο. Και μετά κατέβαινε στο σπίτι σιωπηλή. Και να μην την φάει αυτό το το μαράζι για τον δίδυμο οδερφό της... Φρόντισαν να την αδαβωνιάσουν με ένα νέο καλό παιδί... Συνομήλικο και φίλο του αργύρι. Ετοιμάζονταν και οι γάμοι... Αλλά μια μέρα κόβοντας ένα καρβέλι ψωμί... Το μαχαίρι καρφώθηκε στην καρδιά της... Και την άφησε στον τόπο. Και μετά από αυτό ο ησύχιος... Που ήδη περνούσε τις ώρες του με ένα μπουκάλι, Προσχώρησε στι τάξει των διψωμανών. Έβαζε το μπουκάλι κάτω από τα ρούχα του, ανέβαινε στο άλογο, έπαιρνε και ένα δικάνη για σύντροφο ή μια αξίνα, κι ούτε ήξερε πού πήγαινε και πότε θα γυρνούσε. Πότε πότε ο δρόμο τον έφερνε κι ω την 14 πίσω από του λόφου, στο ανθοσκέπαστο σπίτι τη Ζήνα, από αυτήν ζητούσε να του δώσει κι άλλο άσπρο κόκκινο μαύρο ό,τι να είναι, και ποια στη θέση της θα μπορούσε για οτιδήποτε να του πει όχι έμειναν οι υπόλοιποι ο γιος του Χριστόδουλος ο πρώτος με την φεβρονία, έφυγε στα 26 του μετανάστης στην Αμερική εκεί παντρεύτηκε με μια Τζούντιθ και ερχόταν κάθε δέκα χρόνια να τους δει, μέχρι που δεν ξαναήρθε. Ο αρχίρις μπήκε στα εμπορικά καράβια, ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, από την Αμβέρσα ως την Μάλτα και από τον Πρίστολ ως τον Πουένος Άιρες και χάθηκε άδικα σε μια συμπλοκή, σε ένα κέντρο διασκεδάσεως ένα βράδυ στη Λισαβόνα. Σκόπευε σε λίγες μέρες να αραβωνιαστεί με μια σεσήλια, Τραγουδίστρια των Φάδος και τους το είχε γράψει. Είναι όμορφη σαν τα τραγούδια τη. Όταν την δείτε και την ακούσετε, θα καταλάβετε. Ο Ιάκωβος ο αδερφός τη Πέρσα, πέθανε σε ένα σανατόριο λίγα χρόνια μετά που ήρθε με το ακορντεόν στο σπίτι του και ο Καμπρίλ, ο αδερφός τη Λυλή, σε βαθύ γύρα. Αλλά και τρεις από του γιους του Ισύχιου και τη Φεβρονία ο Ζαφίρη, ο Στέριο και ο Σάκης έζησαν κι αυτοί ουκο λίγα χρόνια. Τον πρώτο τον γυροκόμισε η γυναίκα ενός εγκονού του, ένα κοριτσάκι σχεδόν που είχε και δυο παιδιά. Ο δεύτερος πέθανε στο περιβόλι του με τις μιλιές και τις κερασιές, διαβάζοντας βιβλία για τους μεγάλους εφευρέτες που του προμήθευε ένα ενυψιός του και τον τελευταίο, τον πήραν τα δικά του παιδιά στην πόλη, μαζί με την δεύτερη γυναίκα του. Τρία χρόνια πριν έρθει και η δικιά του ώρα. Από αυτόν μάθαμε τα περισσότερα. Αυτός ήταν η πηγή που μένει ακόμα αστήρευτη. Στα δικά του χέρια, όσο σαμουραδόμηλος του παππούτου, το χάνει πάλι ποτέ, έγινε μια μεγάλη ξυλαποθήκη, αργότερα κινηματογράφος, μετά πάλι ξυλαποθήκη και μετά νοικιάστηκε σε άλλα χέρια και δεν ξέρουμε προς το τέλος του όταν ακόμα μιλούσε και αναγνώριζε και μάλιστα δεν του έλειπε το παλιό του πνεύμα δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο σπίτι ήταν αυτό ποιο το κρεβάτι όπου έμενε ξαπλωμένος ποιο το ταβάνι που έβλεπε πότε κτίστηκε αυτό το σπίτι ποιος έβαλε τις πόρτες από πόσα δωμάτια πήρατε τα κορίτσια Ας ρωτούσε Είναι καινούριο σπίτι Δεν το κτίσαμε εμείς Δεν είναι το άλλο του λέγαμε Α έτσι πείτε μου να καταλάβω Δεν είναι το άλλο Ξαναβρήκε τη μιλιά του μετά από μέρες Αφού έπεσε δύο φορές σε λίθαργο Και ξαναβγήκε και άλλες δύο φορές Σε επιθανάτιο ρόγχο Και ξαναγύρισε Κάτι έλεγε επίμονα, κάτι μας ρωτούσε, πάντα το ίδιο και δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τι ήταν. Για να μην τον πεδεύουμε με το ηλίθιο ύφος μας, αποφασίσαμε να του λέμε «Ναι, ναι». Λάβαινε. Πώς του το λέγαμε αυτό τόσο σίγουρα Και κοίταζε τον μονάκριβο γιο του Αυτόν στον οποίο είχε τυφλή εμπιστοσύνη πάντα Έστρεφε την ερώτηση Αποκλειστικά σε εκείνον Αλλά και εκείνος δεν διέκρινε την λέξη Ήταν μία μόνο λέξη Και με τη σειρά του τον καθησύχαζε Χαϊδεύοντάς του τα δάχτυλα Ναι μπαμπά ναι Απελπίστηκε Και η φωνή του καθάρισε σαν κρίσταλο «Πέθανα, ρωτώ. Αυτό σας ρωτώ. Πέθανα». Το «όχι» που ακούστηκε από πολλά στόματα δεν τον ξαναγύρισε πίσω. Αλλά όσο ακόμα ήταν στην ακμή του, σε εκείνη την χεροντική έστω ακμή, στο αέρα του γύρατος, όπως του άρεσε να λέει, δεν είχε καμιά αντίρρηση να μας αφηγηθεί για δέκατη και τεσσαρακοστή φορά Ό,τι επιθυμούσαμε να ξανακούσουμε Και κάθε φορά ήταν σαν καινούριο Προτάκουστο Άλλοτε ήταν απλές τυχομυθίες Αναφορές στα αδέρφια του Τι έγινε είπε ο θείος Στέφανος Ο Στέφανος πήγε Από μια σφαίρα στο πόδι Η πόλεμη Και ο θείος Αργύρης Ο Αργύρης Άστα Τον έφαγαν σε μια ξυφομαχία στα ξένα Και ο θείος Θωμάς «Α, ο Θωμάς, ο Θωμάς». Το όνομα αυτό έριχνε ένα φως στις ηρτίδες του που δεν περιγράφεται. Ο Θωμάς, ο πιο όμορφος μετά τον πατέρα μας, ο πιο σεμνός, με ένα μάτι πράσινο και ένα καστανό. Αυτός πέθανε για μια προβατίνα. Μία από τις φορές που το είπε αυτό, στάθηκε και η αφορμή, το έναυσμα, ο τόνος, και να ξεκινήσουμε το δικό μας περιπετειώδες ταξίδι. Για την Πέρσα δεν χρειαζόταν να ρωτήσουμε πολλά γιατί την προλάβαμε έφτασε ως τις ημέρες μας έμεινε έκθαμβη αλλά και σκεπτική με τα πρώτα ραδιόφωνα που κατέκλυσαν τον τόπο. Αυτό το πράγμα είπε κάποτε θα σας κάνει μια μέρα να μην μιλιέστε εσείς οι άνθρωποι. Να μην μιλιόμαστε, Να μην μιλάτε μεταξύ σας, να ακούτε μόνο. Έζησε πάρα πολλά χρόνια με τα βερικοκιά της μάτια πάντα και την γαμψή Με τα βοτάνια, τα εφέσια γράμματα και τα πράσινα σκουλαρίκια της και έκανε καλή παρέα με δυο από τις πολύ νεότερες της αλλά γερόντισες κι αυτές, θηγατέρες του Ισίχιου από εκείνες τις πρώτες, τις διάσπαρτες, που ήταν εγκονές της κατά κάποιον τρόπο, εγκονές του συζύγου της, και είχαν και αυτές πολύ γερά κόκαλα. Στα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, έπιανε δέκα φορές την ημέρα το δέρμα πάνω στο αριστερό της χέρι, εκείνο το Θεό πια, σταφυλιασμένο πετσί, το έσφυγκε σε ένα σημείο με τα δυο της δάχτυλα και το άφηνε να πέσει μόνο του, Όσο πιο γρήγορα έπεφτε Κατακάθιζε πάλι πάνω στο χέρι της Τόσες μέρες ζωής είχε ακόμα και όσο αργούσε Όσο έμενε όρθιο Όπως το άφησαν τα δάχτυλά της Τόσο το λάδι λιγόστευε αμετάκλητα. Μία ημέρα των ημερών Εκείνος ο θλιμμένος φιόγκος πάνω στο χέρι της Έμεινε για πολλή ώρα έτσι Δεν εννοούσε να κατέβει Να αξελιθεί, που λέμε το κοίταζε, το κοίταζε, άνοιγε και τέντωνε τα δάχτυλα εκείνου του χεριού, όχι για να δω αναγκάσει, να έγκενται να κατέβει, μα για να καταλάβει πόσο επίμονο ήταν, μα εκείνο το πράγμα στεκόταν, αντιστεκόταν. Τότε έμπλεξε όπως συνήθισε τα δάχτυλα των δύο χεριών της πάνω στην κοιλιά και περιστρέφοντας τον έναν αντίχειρα μέσα στον άλλον για αρκετή ώρα σταμάτησε, έκανε μια μικρή μονοπαύση και άρχισε πάλι να περιστρέφει τους αντίχειρες προς την αντίστροφη τώρα φορά λέγοντας κάτι που έτσι δεν το ξανακούσαμε είπε, καλά τα καταφέραμε με την άλλη υποχρέωση πώς πεθαίνεται τώρα κανείς Όλα γύρω από αυτό περιστρέφονται, όλα Και ο Χριστόφορος, δυο δεκαετίες περίπου πριν από την Πέρσα Τσακισμένος από τη ζωή αλλά και μοιημένος ως το κόκαλο Πήγαινε ακόμη από το σπίτι στον Μήλο και από εκεί έπαιρνε και αυτός ένα άλογο ή πεζί ενίοτε και έφτανε ως το βουνό. Δεν το είχαν μείνει πια πολύ συνομήλικοι της ιδέας κλάσεως και ένας από αυτούς ήταν ο Θωμάς του Τέμονα που ακόμα φύλαγε μερικά πρόβατα στις πλαγιές. Όλοι οι θάνατοι είναι πικροί όσο να τους χωνέψεις Να μην τους απαριθμώ έναν έναν Του έλεγε ο Χριστόφορος καθώς κάθονταν οι δυο τους Και κοίταζαν τον ήλιο να δει Αλλά εκείνο της Ιουλίας Εκείνο να φύγει με τους λύκους πλαστήματα Χριστόφορε Του έλεγε ήσυχα ο Θωμάς του ντέμονα Και εμείς που μείναμε με τα πρόβατα Σαν πως κερδίσαμε Περνώ από το πηγάδι της Σκύβω, κοιτάζω, ψάχνω Χέρος είμαι βρε κορίτσι μου Έλα στη θέση μου της φωνάζω Και σ' ακούει Δεν είναι χούι Είναι ο καημός μου Και σ' ακούει λέω Εκείνη που να ξέρω Ακούω όμως εγώ τον αντίλαλο Ήτσι μου μου έση μου Τ ακούω καθαρά Όπως όταν ήμουν μικρός και έπαιζα Όλα είναι ένας αντίλαλος Χριστόφορε Έρχεσαι στα λόγια μου Κοίτα εκεί πέρα τι γίνεται ο χάρος βγάζει τα παιδιά του με το ήλιο βασίλευμα να πιουν νερό. Τους βλέπεις, τους βλέπω. Και οι θρίνοι μας το θολώνουνε. Η θρίνη τα παράπονα, οι γλυκές κατηγόριες. Γιατί, έρχεσαι κι εσείς στα λόγια μου. Σ' πάλι καθώς ο ήλιος έγινε περισσότερο και άρχιζε σιγά σιγά το σύθαμπο. τους πάλευαν πράγματα ανέκφραστα. Αυτή είναι η ώρα του λύκου Του θύμιζε ο Θωμάς του ντέμονα Αυτή είναι Συμφωνούσε ο Χριστόφορος Γλυκιά ώρα Βλαστήματα Σου να ένα σφαχτής. Κανείς, κανείς Δεν θα το μάθει κανείς Υπήρχαν και μέρες που έμενε στο σπίτι από το πρωί ως το βράδυ. Καθόταν σε μια πολυθρόνα με ένα τραπέζι μπροστά. Έβγαζε ένα μαντίλι από την τσέπη του και διπλωμένο όπως ήταν στα τέσσερα το ακουμπούσε προσεκτικά στην άκρη του τραπεζιού. Το έπιανε με τα δάχτυλα να μην πέσει και ακουμπούσε εκεί πάνω το μέτωπο ή τον κρόταφό του. Και έμενε έτσι με τις ώρες, ακίνητος και αμήλυτος, με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Του μιλούσαν σπιτική, αλλά δεν άκουγε Ή αν άκουγε κάτι, σπάνια ήταν αυτό που του έλεγαν Οπότε, αν απαντούσε, όσο κι αν άκουγαν εκείνοι Σπάνια καταλάβαιναν τι τους έλεγε Μια μέρα τον τσίμπησε μια σφύκα. Ήταν η μέρα που τα παιδιά έβγαιναν με τα ξύλινα χελιδόνια τους Και τραγουδούσαν από σπίτι σε σπίτι τα κάλαντα Όχι των Χριστουγέννων, της Άνοιξης Χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα Πήγε και εξάπλωσε Έρχονταν οι γη του, οι κόρες του, οι φίλοι να τον δουν Και η πέρσα πάντα στο προσκεφάλι του Χωρίς τα γιατροσόφια της Δεν είχε τίποτα ο άντρας της Απλώς τον τσίμπησε μια σφίκα Και του έφερε λίγο πυρετό Κάλεσαν στόσο και έναν γιατρό Έναν νέο γεμάτο ζέση γιατρό Που τότε άρχιζε την σταδιοδρομία του αυτός μετρούσε το σφιγμό του Χριστόφορου κοιτώντας τους λεπτοδείκτες του ορολογιού του αφούν κραζόταν την καρδιά του και αποφαινόταν Τίποτα, κύριε Χριστόφορε, τίποτα Ο σφιγμός είναι γεμάτος και κρουστός Η καρδιά σας, καρδιά μικρού παιδιού Μακάρι να είχαμε όλη την κράση σας Περνούσαν οι ημέρες, ο γιατρός ερχόταν πια ως επισκέπτης Είχε και νόστιμες εγγονές ο Χριστόφορος που κι αυτές έβρισκαν το γιατρό νόστιμο Σε μια από εκείνες τις επισκέψεις ο γιατρός καθώς στάθηκε από πάνω του και ο Χριστόφορος τον κοίταξε στα μάτια με ένα θερμό ξάφνιασμα του είπε σε έναν αφθόρμητα οικείο πολύ οικείο τόνο «Έλα τώρα, μην κάνεις ότι δεν με γνώρισες» Ο ξαβλωμένος δεν απάντησε Συνέχισε να τον κοιτάζει Δεν κατάλαβες ποιος είναι Τον ρώτησε μια θελξικάρδια Κοκκινομάλα νέα Μια εγγονή του Κάθε μέρα τον βλέπουμε Ο Μάρκος είναι Είπε ο Χριστόφορος Σε περίμενα Μάρκο είπε στον ίδιο Και του έκανε χώρο να καθίσει κοντά στα πόδια του Όπου καθόταν πάντα ο γιατρός Που βέβαια δεν τον έλεγαν Μάρκο αλλά και δεν θέλησε να του χαλάσει την καρδιά, να εναντιωθεί στα πράγματα. Άλλωστε θύμιζε η φυσιογνωμία του, προπάντων στο προφίλ κάποιον, κάποιον Μάρκο κυνηγό. Και πριν φύγει, στάθηκε πάλι από πάνω του, έβαλε το χέρι στον νόμο του, όπως συνηθίζουν οι νεότεροι προς τους γεροντότερους, και παρότι γνώριζε πως δεν μιλούσε σε έναν ασθενή, του είπε σχηματίζοντας καλά τις λέξεις. Θα θεραπευθείς, θα θεραπευθείς, αρκεί να μην το βάλεις κάτω. Ο Χριστόφορος κούνησε το κεφάλι του σαν να συμφωνούσε. Το θέμα με εμένα, Μάρκο, δεν είναι να θεραπευθώ, είναι να αναπαυθώ. και από το βουνό και ο Θωμάς του δέμονα. Αυτός ακούμπησε στα πόδια του ένα μικρό αρνή, αρτιγέννητο. Δεν έμεινε πολλή ώρα και πριν φύγει τον ρώτησε. «Τι έχεις να μου πεις, Χριστόφορε». Ο Χριστόφορος του είπε κάτι με τα δάχτυλα. Ο άλλος το διάβασε και έκανε μια μικρή υπόκληση. «Εντάξει, εντάξει». Λίγη ώρα μετά, κάποια γυναίκα περνούσε απ' έξω. Έβλεπε, φαίνεται, τα παγόνια στις δόξες τους και φώναξε με μια φωνή και μάτι ακισμούς και ρίγος. «Τα ανοίγουν τα φτερά τους, τα ανοίγουνε». Είχε κλειστά τα μάτια του, τα άνοιξε και τα ξανάκρισε. Είδε σε ένα επίπονο, φευγαλαίο όνειρο πως έγινε ψίχουλο και τον έτρωγαν τα πουλιά. Μα την τελευταία εικόνα Την είδε όταν το ψίχουλο έλειψε Και τα πουλιά πέταξαν Για κάποια μέρη ή τοποθεσίες Χρησιμοποιήθηκαν υπαρκτά ονόματα Μα τα περισσότερα είναι φανταστικά ή παραλλαγμένα και έναυσμα για κάποιες ιστορίες Στάθηκε η βουή από συμβάντα που ακούσαμε ή ζήσαμε Πέραν τούτου τα πάντα είναι μυθιστόρημα Συρά να Ζατέλι. Και με το φως του λύκου επανέρχονται Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζειράνας Ζατέλι. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη Διάβασε η Ζηράνα Ζατέλη Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Προσαρμογή ήχου Γιάννης Λαμπρόπουλος Θάνος Καλέας Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Γιώργος Ευσταθίου